Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου ΙΣΑΦ, σελίδα 1018, στίχη 1 στους 21 Επακολουθούν επτά η τελευταία τιμωρία του Θεού κατά της ανθρωπότητας τη υποτεταγμένης στο κράτος του θηρίου. Ο Αντίχριστός υπέθρεψεν εις τους ανθρώπους την ελπίδα χρυσού αιώνος άνευ Θεού και κατά του Θεού. Ο Χριστός πλήττει ήδη και δια της σιδηράς ράβδου αυτού κατερρυπώνει το Αντίχριστον κράτος. Επτά φιάλε, υπενθυμίζουσε και τα Σενεγύπτο πληγά, αντιστοιχούν προς τα επτά σαλπίσματα, είναι όμως δραστικότεροι τούτον, διότι καταφέρονται ουχή κατά του ενός τρίτου, αλλά καθ' του ασεβούς πληθυσμού της γης. Το αποτέλεσμα τούτων είναι και πάλι η αμετανοησία και η σκλήρυνση των πλητωμένων. «Κατά την έκτην φιάλην συνάγονται οι λαοί εις πόλεμον ή της το όρος Μαγεδόν, το εν τη Γαλιλαία όρος κάρμιλον εις τους ανατολικούς του οποίου έκυτο η Μαγεδό, όπου η Λίας είχε κατασφάξει τους ιερείς της εσχήνης και αποτελεί κλασικό πεδίο εματηρών μαχών εν τη Βίβλο». Τόπος συμβολικός σημαίνουν τα παιδεία των εκάστοτε καταστρεπτικών πολέμων, ήτινες διαμέσου των αιώνων ερημούν την ανθρωπότητα και καταλήγουν στην τελική σύραξη, η οποία θα επακολουθήσει η πτώσης μεν τη συμβολικής βαβυλόνος, την οποία εξοικονίζει η Ρώμη, η επικράτησης δέτης βασιλείας του Χριστού.